Ελλάδα του Μεγαλέξανδρου. Απόκρισης. Λόγοι Αλεξάνδρου. Αλέξανδρος είπε «Οι γέροντες είναι πολλά τιμημένοι, αμήν είναι ολιγοχρόνιοι». Και ευθύς εσηκώθηκε ο πρωτοστάτορας Λευκούσης και είπε Αλέξανδρε Βασιλεύ Ο σοφός Σολομών Είπεν ότι το βασίλειον με πολλούς ανθρώπους και στρατιάν θέλει να είναι Και ο βασιλεύς θέλει να έχει συμβούλους καλούς και αξίους Και πρέπει και εσύ να συμβουλευει όλοι σου τη στρατιάν Να έχουν μία νομόνια Και πάλι εστάθη ο Μέγας Αντίοχος και πρωτοστάτορα, Και είπε Τους γέροντας πρέπει Βασιλεύ Να στέκουν εις την πολιτεία με τον βασιλέα και να μην λείπουν παντελώς από τον Βασιλέα κοντά. Οι δε νέοι να στρατεύονται, ότι έχουν θάρρος εις την τους και δύναμη, και όταν γυράσουν να είναι αναπαυμένοι. Και αναστάσω Αντιγόν είπε, Βασιλέφα Αλέξανδρε, πρέπει και εμείς τώρα να κινήσουμε κατεπάνω τον των βασιλέων των γητών μας έξαυνα, να πιάσω την ανάγκη του και να αλυσμονήσουν την εδική μα, να μην καμουν δόλων προς εμάς». «Τούτες τες τέσσερες βουλές» είπαν οι ηγαπημένοι του Αλεξάνδρου και ο θησαυροφύλακας ο Πτολεμαίος είπεν «Εγώ λέγω βασιλεύ να εξέλθομεν με τα φουσάτα μας με άρματα λαμπρά και να γράψουν εις τα σκουτάρια τους σημάδιν ειδικών σου, να εξεύρουν τι στρατιά είναι και να γνωρίσουν τι νοστρατεία είναι και να μην καυχηθούν οι γειτόνι μα, ότι και εμείς αποθένομεν ομούμε των Φίλιππων». Πως ήρεσεν η βουλή αυτή του Αλεξάνδρου; Ετούτη η βουλή άρεσε του Αλεξάνδρου και όρισεν οι σόλων του το βασίλειον να συναχθούν οι χαλκιάδες όλοι εις τους φιλίππους και όρισε να δουλεύουν σουσάνια. Ήγουν σιδεροϊποκάμισα και περικεφαλαίες και εις τα σκουτάρια τους να γράψουν κεφαλήν λέοντος και εις την περικεφαλαίαν να κάμουν βασιλίσκου κερατόπουλα και, και τις ασπίδωστες κορυφές να είναι σμικτέ. Και όρισε τους μαστόρους να αρματώσουν την ημέραν τετρακοσίους ανθρώπους χωρίς τους χρυσοπτευνιστερά και όρισε να κάμουν και τον αλόγον αρμάτωσην από τον Κορκόδηλον και να τους κάμουν και σουσάνια περιχρυσο και ετοιμάζεται ο Αλέξανδρο να κινήσει στην εκστρατεία. <Το onze> <Το> <Το> Πώ έστειλε ο Δάριο επιστολή στου Μακεδονίου. Ο Δάριος, ο βασιλεύς της Περσίας Ήκουσε πως απέθανεν ο Φίλιππος ο βασιλεύς Και απέστειλεν από με επιστολήν εις την Μακεδονία Και έγραφεν ούτως Δάριος ο βασιλεύς Ο ίσος με τους θεούς τους επιγείου Και εις όλοιν την οικουμένην βασιλεύς Ο πουλάμπο ο Σανοήλιος Εις τους ευρισκομένους εις την Μακεδονία Έμαθα πως ο βασιλεύς Φίλιππος απέθανε και άφηκε μικρών πεδίον εις το βασίλειον και δεν είναι άξιο να βασιλεύει μίτα από τον νου μίτα από τους χρόνου. Και εγώ το επικράνθηκα πολλά δια των θάνατων του Φιλίππου και δια των πεδίων πως δεν είναι άξιον να κρατήσει το βασίλειον του πατρός του. Δια τούτο ελεημονήθηκα και έστειλά σα αυθέντην καλών και φρόνημων τον ηγαπημένο μου κανταρκούση να ορίζει τον τόπο σας καλά». «και να τον προσκυνάτε αντίτυπα εμένα «και όταν έλθει καιρός του ταξιδίου «να ελθείτε με το στράτευμα όλων «και να φέρετε και λυζάτων λιζάτων η γουν χαράτζι «και να μου στείλετε και το πεδίο του Φιλίππου εδώ το γλυγορότερο «με όλα τα σημάδια τα βασιλικά «ότι εδώ είναι και άλλων βασιλέων πεδία «όπου με δουλεύουν έως σαράντα». «Και δουλευουν εως 40. είδω το πεδίο ότι γίνεται φρόνη μου «ο λίγον καιρών το θέλω κρατήσει» και πάλιν θέλω το στείλει βασιλέα εις σας. <Το> Πώς ο Κανταρκούσης επροσκύνησε τον Αλέξανδρο. <Το> ο Κανταρκούσης ήλθεν στην την Μακεδονία και ήφερε την χρυσοβουλωμένην επιστολήν και οι άρχοντες επήγατον τον βοιβόνδα τον των Πτολεμαίων και αυτό τον επήγε το κάστρον εις του Φιλίππους προς τον Αλέξανδρον». <Το> «Τέχνη αντιοχού Και ο αντίοχο, ο πρωτοστάτορας, έβαλε στο κοντάρι την περικεφαλαία του Αλεξάνδρου και εσύν τον Κανταρκούσιν και είπε του «Προσκύνησον το κοντάρι του βασιλέως Αλεξάνδρου». Και απεκρίθη ο Κανταρκούσις και είπε: «Εάν εγώ προσκυνήσω το κοντάρι του Αλεξάνδρου, εσείς υποκάτω η το χέρι του βασιλέως Δαρίου δεν είστε». Ο αντίοχο είπε «Εάν εσύ δεν προσκυνήσεις το κοντάρι του Αλεξάνδρου, χάνεις την ζωή σου». Και ως οίκουσε τους λόγους τούτους, εφοβήθη και επροσκύνησε το κοντάρι του Αλεξάνδρου. Πώς επροσκύνησε τον Αλεξάνδρο; Επήγαν τον ιστοπαλάτη παλάτι και επροσκύνησε και τον Αλεξάνδρο. Και ο Αλέξανδρος εκάθετον εις των θρόνων των βασιλικών. Και ήταν ο θρόνο εγκοσμημένος με χρυσάφη, και λιθάρια πολύτιμα. Και προσκυνώντας τον Αλέξανδρον, έδωκε την επιστολήν. Αυτός έστεκε και θαύμαζε την ευμορφία του προσώπου του Αλεξάνδρου και είχε στο κεφάλι του στέμα μέγα, εγκοσμημένον με ρεβιθένον μαργαριτάρι και με τις μυρσίνις τα φύλλα πλεγμένων. <ΣΣΣΣΣΣΣΣ> Πώς ανάγνωσαν την επιστολήν του Δάριου και ανάγνωσαν την επιστολήν Δαρείου και ο σήκουσεν ο Αλέξανδρος τα λόγια όπου έγραφε μέσα εθυμούθη πολλά και είπε προς τον Αποκρυσάριν «Δεν πρέπει τον Δάριο, τον βασιλέα βλέποντας με το κεφάλι και να βουλεύεται με τα ποδάρια. Δεν είναι η Μακεδονία τιού τον κεφάλι όσαν του φαίνεται του Δαρίου». Και την αυτήν ώραν όρισεν ο Αλέξανδρος και έγραψαν άλλην επιστολή. Έγραφεν έτσι. Επιστολή Αλεξάνδρου προ τον Δάριον Αλέξανδρος, ο βασιλεύ των Μακεδόνων, ο ιό του Φιλίπου και τη Ολυμπιάδο τη Βασίλισσα, ει τον βασιλέα Δάριον τη Περσία. Την επιστολή σου αναγνώσαμε και ευχαριστούμεν σε, όπου μα έλεγε η και έστειλε μα αυθέντιν καλών και όρισε να έλθουμε και εμεί να σε δουλεύουμε. Και νύπιον όπου να θυλάζει γάλα τη μητρό του, ανάξιον είναι να σε δουλεύει. «Αμή καρτέρι με ισο λίγους χρόνους και εγώ να έλθω εις την βασιλεία σου με τους πρωτοκαβαλαραίους της Μακεδονίας και θέλεις με ιδί το τι παιδίον είμαι». Και έστειλε τον κανταρκούσιν ο πίσω με την επιστολή και εχάρισέ του άρματα μακεδονικά περί κεφαλαία, όπου έγραφε το όνομα του Αλεξάνδρου και υπέ του «Όταν έλθω με το φουσάτρο μου να πολεμήσω, αυτά τα άρματα να βαστάτε να μη σκοτώσουν οι Μακεδονίτε». «Πώς επίγε ο Κανταρκούσης με την επιστολή του Αλεξάνδρου προς τον Δάριο. Ο αποκρισάρη υπήγε και έδωκε την επιστολή του Δάριο. Και ο Δάριος όρισε και ανάγνωσάν την και εγέλασε πολλά. Και ο Κανταρκούσης είπε προς τον Δάριον, «Δεν πρέπει τέτοια επιστολή να έρθει στην βασιλεία σου και να γελάς. Αμή εγώ είδα ότι ο Αλέξανδρος ο λίγον χρονών είναι». Αμοι οι του είναι πολλά εύμορφες και γεροντικές. Και πρέπει ο άνθρωπος, όποτε τον πονεί το δόντι, να το ευγάλει, δια να μην κακοπαθήσει. Ομοίως και το κυπαρίσι όταν είναι μικρόν πρέπει να ξεριζωθεί. Αμυ, όταν δυναμώσει, ας μην πειράζεται την άση Ούτω και εσύ, προμήθευσον τώρα να τον εξολοθρεύσεις από την Μακεδονία. Ιδέ και τον αφήσει και δυναμωθεί, πλέον μην πειράχθεί. Πόσο ο Δάριος έστειλε δεύτερον αποκρισάριν στον Αλέξανδρο; Ο δε Δάριος ο βασιλεύς του καταρκούσε τα λόγια δεν τα επίστευε, να απέστειλε τον ηγαπημένον του κλίτεβουσιν εις τον Αλέξανδρον να τον ιδεί και να τον ερευνήσει τι γνώσιν και φρόνησιν έχει. Και έστειλε του μίαν γουργούραν ξύλινιν και μίαν βέργαν να την κτυπά να γυρίζει, το οποίον είναι παιγνίδιον παιδιάρικον, και σε ντού και συναπόσπορον δύο σακία γεμάτα, και επιστολήν, και έγραφε τι αυτά. Επιστολή Δαρίου Δάριος, ο βασιλεύς των βασιλέων και της Περσίας Θεός, εις το πεδίο μου των Αλέξανδρων χέρι. Ας μην σε φαίνεται ούτος η εμένα και σου εκακοφάνει, Αλέξανδρε, εις την πρώτη μου επιστολήν, πως σου έγραφα να με δουλεύεις, ότι διαγνώσεις σου ήθελεν είστε και αυτού όπου σου έστειλα ένα παιχνίδιον και μίαν βίτζαν, να το χτυπάς να γυρίζει, να παίζεις με αυτό και δύο σεντούκια εύκαιρα και δύο σακία συναπόσπορων. Και τα σεντούκια να τα γεμίσεις τριών χρονών δόσιμων και των συναπόσπορων, εάν μπορέσει να τον μετρήσει, τόσων φουσάτων έχω. Και στείλε μου χαράτζιον και φουσάτων εις δούλευσή μου, ως αν το έδιδε και ο πατέρα σου. Είδε μη, δεμένων σε θελούν και συμπάθειον δεν έχει πλέον από εμένα. Ο Κλυτεβούσης ήφερε την επιστολή προς τον Αλέξανδρον και προσκύνησέ τον. Ήφεραν και τα Σεντούκια και τον Συναπόσπορον και την ξύλινην Γουργούραν και τα έβαλεν μπροστά του. Και είδεν ο Κλυτεβούσης το παλάτι και επάρθει ο του. Και όρισε ο Αλέξανδρος και ανάγνωσε την επιστολή και έσυσε το κεφάλι του και είπεν, ο παράφερον και υπερήφανο δάριο, ο σαν Θεός ονομάζεται και ως άνθρωπος θέλει πέσει κάτω ο άτυχος. Αυτός έως τον ουρανόν υψώνεται, αμή έως τον άδυν θέλει κατεβαστεί. Και εσύντριψε τα Σεντούκια και τον συναπόσπορον εμάσισε και όρισε και έγραψαν επιστολή μου προς τον Δάριο». Επιστολή Αλεξάνδρου προς τον Δάριον Ο βασιλεύς Αλέξανδρος των Μακεδόνων εις τον Δάριον τον βασιλέα της Περσίας χαίριν. Τόσιν τιμήν και αύξησιν έκαμες εις εμένα και έστειλες μου γουργούραν να παίζω με τεκίνην. Πολλά υπερηφανεύεσαι αμή έως το ύστερον θέλεις πέσει κάτω. Καλών σημείων μου έστειλε ως φαίνεται το πράγμα διότι Οσάν γύριζε γυρίζει η γουργούρα, έτσι θέλω γυρίσει τον κόσμο όλων. Και θέλω τον πάρει, και εις εσένα θέλω έλθει. Και οσάν αν εμάσισα τον συναπόσπορο και τον έπτυσα, ούτω και τα φουσάτα σου θέλω τζακίσει και χαλάσει με το θέλημα του ουρανού και του κυρίου σαβαόθ. Και τα σεντούκια τα εδέχθηκα ως μέγα δώρων, ως τα κάστρη όπου θέλω πάρει, Αμιλέγω. Σόνη σου η Ανατολή με το περσικό μέρος το σκιαζάρικο να ορίζεις και από την δύση να απέχεις. Και και την επιστολή του κλιτεβούση και έστειλε τον οπίσω και έδωκε του και δώρα να υπάγει του δαρείου. Πιπέρι ένα μόδι. Και είπε «Είδεσαι μπροσθέν σου πως εμάσισα των συναπόσπορων και έπτυσάτων. Έτσι έχει και την δύναμή σα. η δύναμη μου. Η δύναμη μου εμένα είναι ο σαν το πιπέρι και ασυδί ο αυθέντης σου ο Δάριος πόσα σπηρία είναι απόσπορος τυχαίνει εις έναν τόπον πιπέραιος. Έτσι είναι και τα φουσάτα μου και ας με καρτερή και διάβει ο των δάριων. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίαση ο Γιώργος Πορόπουλης